περα καλησπέρα, καλησπέρα Ακούτε Αλμπέντο 14 Και φυσικά Την εκπομπή Η νύχτα είναι ξελογιάστρα Σήμερα είπαμε Να πούμε πολλά Και Επειδή είδα ότι Και στο α, Μέσα στο στο labor.blogspot.com έγινε να κάκο χαμός. Καλό θα είναι ε, να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα, να αποκαταστήσουμε μερικές ε, παρεξηγήσεις. Ε, από ό,τι βλέπω και από ό,τι με ενημερώνει ο Χόρχε Ντορωθή Μουνιώθ Καρμποδίνης. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο μέσα και αυτό είναι και μια δικιά σα επιτυχία. Ε, να στείλω χαιρετίσματα στον Ατλαντικό, στις Αζόρες, στο Πέρθη της Ασφραλίας, στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ελλάδα, γιατί βεβαίως και για τους εδώ διαμένοντες είναι μια σχετική ε, κατάσταση ξενυχτιού ε, χαιρετήσματα στην έγινα ιδιαίτερη και στον Γιώργο τον Βασιλάκο αλλά και στον Τάσο Σπάρτη Τρίπολη Κόρινθο, Πάτρα Αίγιο ε, Τρίκαλα Καρδίτσα Λάρισα, Βόλο Κατερίνη, Ξάνθη, Κέρκυρα οπωσδήποτε ε, Κομωτινή γίνεται να χαμός και βέβαια στην αδυναμία μου τη Θεσσαλονίκη ε, Παοκάρα μα την έκανε χθε μη μου πιέσετε και τον Ιβάν και τα παρατήσει και ξαναγυρίσετε πάλι στα πέτρινα τα χρόνια να κάνετε ρεφενέ για να πληρώσετε φανέλες λοιπόν ε, σήμερα η μέρα είναι κάπως ιδιαίτερη και είναι ιδιαίτερη γιατί ε, Ο πόλεμος ε, Ρωσίας ε, και ε, Τουρκίας ε, φαίνεται να είναι αντεπόρτας. Οι ε, Τούρκοι δείχνοντας καταρχήν ένα δείγμα της, του τι είναι στην πραγματικότητα ε, κάνε μια ανεφόρον επίθεση η οποία δεν έχει λογική ε, και νομίζω ότι έτσι όπως πάει το πράγμα θα έχει πάρα πολύ έντονο πρόβλημα να να αντιμετωπίσει ο, ο φίλος μας, ο Ορδογάν. Σήμερα επειδή έχω έτσι καλό mood στο τελευταίο τέταρτο θα απαντήσω και σε αρκετές ερωτήσεις πάντα βέβαια επάνω στη θεματολογία ε, και νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί σε πολύ περίεργα έτσι ε, πλαίσια, σε πολύ περίεργα μονοπάτια γιατί νομίζω ότι η Τουρκία ε, δυστυχώς ε, έχει κάνει τεράστια λάθη άνοιξε ένα πόλεμο ο οποίο δεν έχει λογική ε, αφού από τη μία μεριά έχει τους ε, Ρώσους που αναφεσβήτητα είναι υπερδύναμοι από την άλλη έχει το Κουρδιστάν που όσον ο νουπο, θα πούμε και για αυτούς θα γίνουν ανεξάρτητο κάθετος ενώ παράλληλα έχουμε ε, θέμα και με εμάς ε, η πληροφόρηση όμως που έχω είναι ότι ε, τα πράγματα είναι κάπως περίεργα με εμάς, εμείς δείχνουμε μια θα έλεγα η πάθια αλλά δεν τρέχει τίποτα γιατί ε, όπως λέει και η στο τέλος πιο ξυρίζουν τον γάμπρο ο Ερντογάν νομίζει ότι ελέγχει την κατάσταση δυστυχώς όμως αυτό είναι τελείως euh, εικονικό αφού λέει πάνω από 15 φορές κάποια τουρκικά μαχητικά που περάσανε ε, κλειδώθηκαν από τα S-400 της Ρώσικης αεροπορέας που βρίσκονταν στη βάση της λατάκια με αποτέλεσμα να γυρίσουν Πάλι πίσω, επίσης, <coughs> συγγνώμη, πάλι με, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ε, αρκετά ένα, ένα αεροσκάφο ηλεκτρονικού πολέμου, ε, ξαναπέρασε τα, τα ελληνικά και τα εν αέρια σύνορα 22 παραβιάσεις και σήμερα θα γίνει χαμός αυτό όμως το πρέπει να ξέρετε και δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος είναι ότι εγώ δεν κάνω πρόβλεψη με βάση οτιδήποτε δεδομένα μπορεί να υπάρξει Πλην της αστρολογίας. Εννοείται ότι προσπαθώ να τα συμβιάσω δεν είναι εύκολο αλλά αλήμονο εάν έκανα προβλέψεις με βάση τις προσωπικές μου πιπηθήσεις. Έχω πει και το έχω διατημάνησει ότι δεν είμαι φαν του Τσίπρα αλλά δεν θα μπορούσα να πω χάρη της αστρολογικής αλήθειας και χάρη της σχέσης της οποίας έχω αναπτύξει ε, με το κοινό της εκπομπής δεν θα μπορούσα λοιπόν να πω ψέματα ή κάτι το που δεν έχω δει και δεν υπάρχει αστρολογικά ε, με το σκάφος του Τσίπρα που ρωτάει μια φίλη μου η Ρένα νομίζω ότι είναι τρολιά λοιπόν θέλω να παραμείνετε συγκεντρωμένοι έχετε μαζί σας και τα ε, ερωτήματά σας έχετε και τα ψυχοφάρμακα γιατί θα τα χρειαστούμε σήμερα με αυτά που θα αρχούσουμε έχω <coughs> έχω βάλει και μερικές έτσι, μουσικές επιλογές λίγο περίεργε. έχω και κάποια ηχητικά ντοκουμέντα και νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ Όμορφα. Σας ευχαριστώ για την παρέα που με κρατάτε Πάμε σε ένα τραγουδάκι να οργανωθώ και εγώ Και επιστρέφουμε ευθύς α, Αμέσως My son, παρισάνι τον υπουργό και λέει εδώ στο περιστύλιο της βουλής ότι όσοι αντιδρούν λέει είναι κρίμα για το αγροτικό κίνημα τολμάς αποστόλου και μιλάς για αγροτικό κίνημα εσείς σκοτώνετε το αγροτικό κίνημα. Με τα μέτρα αυτά πεθαίνει ο αγρότης η Λήθιε. έτσι ακριβώς όπως ο Σόιμπλε είπε τον Τζίπρα. Και ευχαριστούσατε. Σε ένα χρόνο από σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. Αν περάσουν όλα αυτά τα κατάπτυστα μέτρα τα οποία φέρνετε στην πλάτη του Ελληνικού Νικουλάου. Εσείς λοιπόν είστε το κρίμα, εσείς είστε η ντροπή για την Ελλάδα. Να μην υπενθυμίσω... Με τα ρεζιλίκια που υποστήκατε από τι κινητοποιήσει των Ελλήνων πολιτών και αναγκαζόταν ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη να μακαρεύεται και να δίνεται αστυνομικό στην Κομωτινή. Αλλά να μιλήσω για τον άλλο ανεκδίγητο και καθυστερημένο κυβερνητικό παράγοντα, τον Τόσκα, ο οποίο βγήκε σήμερα στα κανάλια και έλεγε πάλι ότι είναι κρυσαυγήτε. Αυτοί που έτρωγαν χημικά και ξύλο από τα ΜΑΤ στο Δαφνί. Έβγαινε ο καμένο, έλεγε ότι είναι κρυσαυγήτε. Αυτοί που τους καταστρέφουν τις περιουσίες ή αστυνομική στην ΚΟ. Δεν είναι όλοι χρυσαυγήτε. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι χρυσαυγήτε αυτοί που σα βρίζουν καθημερινά, αυτοί που θέλουν να σα δίνουν καθημερινά, γιατί όλη η Ελλάδα, και δεν είναι βαριά αυτά τα λόγια που λέω, όλη η Ελλάδα έχει απειβδίσει πλέον με αυτή την προδοτική πολιτική την οποία ασκείται σε βάρο του λαού. Δεν είναι όλοι οι χρυσαυγήτε. Αφήστε αυτή την καραμέλα επιτέλου ότι μόνο χρυσαυγήτε αντιδρούν. Όλη η Ελλάδα αντιδρά. Αν ήταν όλοι αυτοί χρυσαυγήτε θα ήμασταν αυτοδύναμη κυβέρνηση και θα λύναμε τα προβλήματα τη χώρα βεβαίω. Είναι πολύ πιθανό. Όλοι αυτοί στο μέλλον να γίνουν Χρυσαυγήτε, διότι η Χρυσή Αυγή είναι το μοναδικό κίνημα το οποίο αντιστέκεται σε αυτή την προδοσία. Ακούτε Αλμπέντο 14 καλχαίτζονται και στο μικρόφωνο και θα ήθελα έτσι να σας ευχαριστήσω που ξενυχτάτε και να με ακούσετε και να ακούσετε μέσα από τη συγχωνότητα το Αλμπέντο 14 όλα αυτά που λέμε λοιπόν επιστρέψαμε, βάλαμε ένα τραγούδι το οποίο είναι του... Όχι τα παιδιά, παίζει. Λοιπόν, επιστρέψαμε, βάλαμε ένα τραγούδι των Iron Maiden που είναι Άγγλική μπάντα, πάρα πολύ διάσημη και έλεγε για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ήταν μεγάλη τιμή αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πράγματα πως έχουν. Αυτή τη στιγμή, τον πρώτο χάρτη που έχω μπροστά μου είναι το χάρτη του ΝΑΤΟ. Ο χάρτης του ΝΑΤΟ καταρχήν δείχνει ότι είναι μια δύναμη η οποία α, θεωρητικά πάντα έχει α, φτιαχτεί προκειμένου να αποτελεί ένα αποτρεπτικό Μέσω, για να μην γενικεύονται η σειράξη και όλα αυτά. Εννοείται ότι όσοι είναι <coughs> με τη χρήνη. εννοείται πως ε, όσοι είναι μέλη αυτή της ε, Ατλαντικής συμμαχίας του συμφώνου της βορειοατλατικής συμμαχίας έχουν ε, ε, η ο ένας στον άλλον. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε όλες τις χώρες πριν της Ελλάδας. Ε, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι αυτό που διαφαίνεται δηλαδή στο χάρτη είναι πως ε, ο, έχει στη δεύτερη μοίρα τον οροσκόπο του ζωδίου του, του, του Σκορπιού πράγμα που σημαίνει ότι είναι... Ε, μια πολύ δυνατή συμμαχία, όπως λοιπόν, έχοντας πλούτονα ήλιο σελήνη κρόνο, το σελήνη κρόνο τονίζεται σε σύνοδο εντός του δεκάτου οίκου, αλλά έχοντας ένα νάρι που είναι και του έκτου που δείχνει έτσι και τις ένοπλες καταστάσεις, τα σώματα ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις, είναι έκτως οίκος, <coughs> στον καρκίνο. Εννοείται ότι θα χρειάζω έναν πιο δυνατό άρι ε, για έναν τόσο ε, δυνατό ε, για τόσο δυνατή πλην όμως αυτό που συμβαίνει το εξής. Έχοντας τον στο καρκίνο δείχνει ότι έχει και τους ιδιωτελεί σκοπούς. Δείχνει ότι σαν συμμάχια λειτουργεί για την πάρτη τη, λειτουργεί για τα συμφέροντα κάποιων και αν ήταν να είμαστε σε τέτοια συμμάχια να τη βράσω αυτή τη συμμάχια. Δυστυχώς η χώρα υποφέρει έχουμε την κατασπατάληση έχουμε το μεγαλύτερο κατακεφαλή χρέος για αγορά αμυντικού εξοπλισμού και έχουμε υποτίθεται τον ΝΑΤΟ να μας προφυλάσει σήμερα γίνανε 22 παραβιάσεις τον ΝΑΤΟ δεν έργαλε κουβέντα και πολύ και πολύ φοβάμαι ότι ούτε πρόκειται να βγάλει Παρά πολλές φορές έχετε δίκιο Εσείς διαβάζετε διάφορες πηγέ. ακούτε διαφόρους ανθρώπους που λένε ο καθένα τη δική του γνώμη ο αλλά θα πρέπει να έχετε κατά νου, ε, το ένα ρητό που λέει ότι οι γνώμες είναι σαν τις οποίες του προκτούν να μην το πω διαφορετικά ο καθένας έχει από μία. Ε, σαφέστατα θα πρέπει ε, να κάνουμε κι εμείς ε, κάποια πραγματάκια. Καθόμαστε σε μία συμμαχία τι έχει να προσφέρει αυτή η συμμαχία Προφανώς τίποτα Εμείς οι απλοί πολίτες Το βλέπουμε Οι πολιτικοί το βλέπουν Θα πρέπει όμως να καταλάβετε Ότι πάρα πολλές φορές Το σύμπαν Έχει Άλλη Άποψη Το σύμπαν έχει Άλλη Αντίληψη το σύμπαν έχει άλλη σοφία. Κάντε μια αναγωγή, μια αναδρομή. Αν θέλετε στο παρελθόν, και Τούρκοι μας είχαν επιτεθεί, και Πέρσες και Γερμανοί, και Ιταλοί, και Φράγκοι, και τελικά εμεί μείναμε εδώ όλοι αυτοί. Τον ήπιανε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο τρόπος αυτός θα πρέπει να ξέρετε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα ξερνάει οτιδήποτε είναι ξένο οτιδήποτε είναι σαθρό και οτιδήποτε πάει να μας εκμεταλλευτεί. Αυτό ήταν, είναι ένα μέρος φιλοσοφίας γιατί αστρολογία χωρίς φιλοσοφία είναι σαν ε, να έχεις το αγαπημένο σου φαγητό χωρίς καρικεύματα και χωρίς το βασικό συστατικό. Κρατήστε όμως της ε, ερωτήσει σας. Μία φίλη με ρώτησε για τη Χρυσή Αυγή, αν είμαι για τη Χρυσή Αυγή. Θα, θα δεις μέσα από τα τραγούδια που θα βάλω και μέσα από την α, τοποθέτηση που έχω μέχρι χτες λέγατε ότι είμαι Συριζαίος ξαφνικά άλλαξα, έγινα χρυζαγίδες Είμαι με το δίκαιο Είμαι με την αστρολογική αλήθεια Αυτά πρεσβεύω, αυτά σας λέω Πάμε σε ένα τραγούδι και τα αφιερώνω στο φίλο μου το Λεωνίδα. Κοίτα να συνέλθεις ψηλέ μου γιατί χρειαζόμαστε χέρια. Πάμε. И же Τα πάνε! για ζώβια να παίξουνε ουζούχια Επιστέψαμε και ακούτε Αλπέν την εκπομπή «Η νύχτα είναι εξαιρετικά» Φουλτοάστροφη για να πω, πάλι περιδευτικά. Ε, στο μικρόφωνο Καρχαϊτζόντουκερ ε, Μερικοί μου στέλνετε μηνύματα αν, είμαι, αν έχω τράκ, όχι δεν έχω τράκ, έκανα α, λανθασμένη διαχείριση του χρόνου και είμαι λίγο κουρασμένος απλά. Εν πάση περιπτώσει έχω φτιάξει τη, την εσπρεσιά μου, είμαι εδώ, είμαι δίπλα σας, ε, πάμε λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια. Είχαμε γράψει για, για φυσικά φαινόμενα χτύπησε ένας σεισμός στην κρέστενα 5,2 ε, Είχαμε γράψει για ανέλπιστες επιτυχίες στον αθλητισμό είχαμε δύο επιτυχίες στον κλασικό αθλητισμό ε, Δεν θέλω να γράφω Κάθε τρεις και λίγο για σεισμούς. Όταν είναι κάτι δυνατό, θα το γράψουμε. Όταν δεν είναι κάτι δυνατό, δεν το γράφουμε. Είχαμε γράψει για το ελικόπτερο. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε εκεί. Και πάμε να δούμε τώρα τι <coughs> <coughs> <coughs> παίζει παρακάτω τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Τα τραγούδια που βάζω πάρα πολλές φορές είναι... Σημαδιακά. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στο Θεό ή όχι. Αυτό είναι προσωπικό σας βέβαια θέμα. Αλλά επειδή με ρωτάτε κάτι για την Κωνσταντινούπολη, φίλη μου, για <κυρίζει> αυτός ο άτιμος ο Παΐσιος τελικά μάλλον έχει δίκιο. τώρα από εκεί πέρα πάμε στο θέμα της Τουρκίας στο θέμα της Τουρκίας ε, το βασικό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι δεν πρέπει <coughs> να ψαρώνετε Η Τουρκία δεν είναι τίποτα Η ειλικρινά δεν είναι τίποτα δεν, μη φαντάστετε ότι είναι καμία αξιόμαχη δύναμη ωραία Πολύ δε περισσότερο α, μπροστά α, στην α, Ρωσία. Η Ρωσία έχει πολύ πιο αξιόμαχο στρατό, έχει πολύ πιο ικανό α, εξοπλισμό, μόνο οι S-300 και S-400, ότι αεροπορικό υπάρχει ε, θα το καταρρίπτουν. Εκτός αυτού ε, η Ρωσία έβγαλε <laughs> η Ρωσία <coughs> <laughs> συγγνώμη η... η Ρωσία έβγαλε ε, ανακοίνωση διαταγή μάλλον, δεν είναι οδηγία, είναι διαταγή, ότι να εγκαταλείψουν την, ε, την Τουρκία όλοι οι υπήκοοι της Ρωσίας. Αυτό δεν είναι καλό. Και εκτός ότι δεν είναι καλό, έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πούτιν, ο οποίος δυστυχώς ο άτομο ό,τι λέει το κάνει. Από την άλλη, η Τουρκία, για να φανταστείτε τι που φάρα είμαι, υπογράψανε ένα χάρτη που λέει ότι αποδεχόμαστε τη Frontex. Η Frontex, να ξέρετε, έχει... είναι η... μια ελεγκτική, ένα ελεγκτικό μηχανισμό, κάτι σαν στρατιωτικό. Όπω είναι κάπως και Κιανόκρανη, η οποία ελέγχει στα σύνορα. Και μετά από δύο μέρες απαξίωσαν αυτή την υπογράφη που βάλανε και απέτησαν ε, να έρθει το Νάτο. Θέλω λίγο να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί θέλω να... Uh, ρωτήσω κάτι. Η Αθηνά ρωτάει ένα ερώτημα, είναι πώς και δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πτώση. Καταρχήν έγινε με ηλεκτρομαγνητική βόμβα, δηλαδή έγινε με, δεν έγινε με βλήμα, δεν έγινε με τίποτα τέτοια. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε, και το θέτω σαν ερώτημα και αν θέλετε το διάβουλευόμαστε και μέσα του τσάτ ή οτιδήποτε άντω. Δύο εικοσιτετρά ώρα πριν ε, πέσει το ελικόπτερο η οτιδηποτε αλλο δυο κυβέρνηση έλεγε ότι ξεχάστε ούτε Νάντο ούτε Frontex αν θέλετε στα σύνορα της Τουρκίας. Και μετά από λίγες ώρες, ενώ ήταν ο Πάνος Καμένος στρώ εξωτερικό στη σύσκεψη των αρχηγών, προτού προσέχεται η υπογραφή του οτιδήποτε, το ελικόπτερο έπεσε. Ε, σκεφτείτε εδώ, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Ζάβαρα κατρανέ ναι, μια, Ζάβαρα κατρανέ. Ναι. 5.14 η εκπομπή είναι η νύχτα είναι ξελογιάστα. στο μικρόφωνο Carhide Schottinger διαβάζω λίγο από τα μηνύματά σας Ρε, κάποιοι λένε δεν μπορεί να το ρίξανε ωραία πάμε λίγο να κάνουμε μια μικρή έτσι αναδρομή όταν ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας α, την εξουσία στις αρχές που έκανε τις μαγιές. Θυμάστε τι είχε γίνει σε μια αεροπορική άσκηση που ένα αεροπλάνο έσκασε δικό μας. Στα καλά των καθομένων. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι, καλά κοίταξε να δει Αθηνά, το πεντάγωνο, με συγχωρείς, είναι η βασική πηγή παραπληροφόρησης. Δεν μας λέει το πεντάγωνο που έχουν το ελικόπτερο από τα Ήμια και τι έχει βγάλει η Παναματογνωμοσύνη. Δεν θέλω να ακούω Λοιπόν, είχε πέσει την Ισπανία, πολύ ωραία τα λέει ο Εύαν. Λοιπόν, ε, το ερώτημα που μου θέτει ο Στέφανος, κοίταξε να δει να δούμε το χάρτη της Τουρκίας. Ε, το είχα πει και την περασμένη φορά, ένα λεπτό λίγο να το βάλω, γιατί ξέρεις, η εκπομπή είναι live και ο Κιμάς κόβεται παρουσία του πελάτου. Λοιπόν, σήμερα είναι 16 Δευτέρου 2010. <coughs> Ωραία. Update. Πάμε να δούμε ο χρόνο. Ε, σαν πληροφορία είναι αρκετά σωστή διότι ο Κρόνος είναι πάνω στο υποθετικό ο transit, είναι πάνω στον προδευμένο άδμητο της Τουρκίας Θα μπορούσε αυτό να συμβεί που λέει Στέφανε, αλλά έχει υπόψη ότι επειδή παίζει και πλούτο ένα ίσως ε, τον οδηγήσουν εκεί κάποιες εξελίξεις που θα έχει. Λοιπόν... Με ναι, σήμερα είναι 15, το ξέρω το θα για αύριο, παιδιά. Για να το μάθεσαι. Ακούστε να δείτε. Αλλοί μόνο, εάν βγαίνανε διαβαθμισμένες εντολές και απόρριτες εντολές, βγαίνανε στην επιφάνεια. Λοιπόν, από εκεί και περά πάμε να δούμε τι παίζει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει... Ε, είπαν ότι το πολεμικό ναυτικό δεν είχε ιδέα για τη συμφωνία του ΝΑΤΟ. Καλά, οκ. Okay. Ε, λοιπόν, από αύριο, 16 του μήνα, για να ξέρουμε, ε, είναι σε επαφή ο... ο ουρανός με το Ζεύς. Ε, εγώ νομίζω όπως σας είπα και στην εκπομπή του σαβάτου, ότι εάν έπρεπε να ποντάρω πότε θα έκαναν ντου οι Ρώσοι σοβαρό θα έλεγα μεταξύ 16 και 21 άντε 22 τραγωγημένα δωμαλιά. Η Γερμανοί λέει Μαριλένα τύρωλο παίζω σε αυτόν. Μαριλένα μου άκουσε αυτό. Ε... Οι Γερμανοί ουσιαστικά είναι τουρκολάγοι ανέκαθεν. Λοιπόν. Η Μπέλα λέει: Εγώ πιστεύω ότι οι αστρολόγοι του Πούττην ψάχνουν τι καλύτερε συνθήκε για σαφές δουν το. Σαφέστατα, έχεις δίκιο. Δεν είναι αστρολόγοι του Πούττην, είναι αστρολόγοι τη ΚΑΚΕΜΠΕ αυτή. Ο Βλαδίμιρος Πούτιν έχει στήσει την α, α, Ρώσικη Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών, την FSB, πάνω στα πλαίσια, πάνω μάλλον ε, στον ίδιο σκελετό που, έχει, η, που είχε η Καγκεμπέ. Οπότε είχαν, ε, είχαν διαβάσει ότι είναι αντισυνταγματάρχης ο προϊστάμενος του Του τμήματο αυτού ε, Εμεί λέει θα τους κοιτάμε Σαφέστερα δηλαδή, θα τους κοιτάμε Ενώ αυτή τη στιγμή έχετε να δείτε παιδιά Η Ελλάδα Λόγω του μνημονίου ε, Έχει μπει σε μια κατάσταση Γιατί Τα περισσότερα ελικόπτερα όπω είδατε αυτό που έπεσε με τα παιδιά Είναι αφενός γυμνή η γυμνά Αφετέρου Τα είχε ο παππούς μου στο βιετνά μας δηλαδή, Εντάξει όπα και δεν έχουν πλέον ανταλλακτικά και τέτοια εγώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι που μου λέτε αν θα πολεμήσουμε κι εμείς σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι εμείς εάν και εφόσον χρειαστεί να πέσουν τίποτα ψηλές δεν θα προλάβουμε γιατί θα τους δείξουν οι Ρώσοι. αυτή τη στιγμή αν παρατηρήσει κάποιος έναν χάρτη τη Τουρκίας και δει το τι έχει γίνει θα καταλάβει ότι ακολουθείται η τεχνική της Τανάλιας όσοι ξέρουν από στρατιωτικά θα καταλάβουμε ότι είναι η ίδια ακριβώς τεχνική που είχε εφηρμοστεί και στη μάχη του Μαραθώνα ο Μαγκλ Μπάμπλη λέει ξυπνήστε βρε θα μας πάρουν τα δαδεκάνησα. Ε, okay. Λοιπόν, εντάξει μην τρελένεστε, θα μην έχει ξυπνήσει μέσα ο... πώς θα λένε... ο, ο ράμποκι που πουλίνα μέσα σας γιατί όταν α, χρειάζεται... Α, να κατεβείτε στο Σύνταγμα, είσαστε τρεις και ο κούκος. Το ζήτημα είναι, λέει ο Πάιλοτ, λόγω ΝΑΤΟ, αναγκαστούμε να κοντράρουμε τους Ρώσους για να βοηθήσουμε τους Τούρκους. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι το ΝΑΤΟ θα επέμβει, αφού οι... Οι... Οι πώς λένε, οι Αμερικάνοι, δεν συμμετέχουν και ψάχνουν να βγουν διπλωματική λύση οι Γάλλοι το ίδιο οι Βρετανοί ήταν είπαν παιδιά μας ανακατεύετε η Έλληνα λέει πάντω κάρλ μέχρι στιγμή οι Τούρκοι φαίνεται ότι προωθούν πλήρως τα σχέδια τους Κοίταξε σε... να δεις στον πόλεμο συμβαίνουν αυτά αλλά όταν δεν έχει στην αίσθηση πότε σε παίρνει και πότε δεν σε παίρνει και ε, τότε θα πάθεις αυτά που θα πάθει η Τουρκία. Λοιπόν, μην μου συγχίζεστε, αφήστε τα φυσεκλίκια κάτω, βάλτε... Ε, πώς τα λένε, βάλτε, κάνε ένα ποτάκι να χαλάρωσετε και πάμε σε ένα τραγούδι και πριστώ. Με τόσα φύλλα σου ο ήλιος, καλημέρα με τόσα πλάμπου ραλάμπι λάμπι ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο κόμα. και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες Κατσίκα στα 500 Εν κινήσει ναι. Πάμε ρε Survivor Δεν μου τον αφήνεις καλύτερα Εδώ μπορεί να το χρειαστούμε Επιστέψαμε Ακούτε Αλπέντο 14 Εκπομπή Νύχτα Ξελογιάστρα Καρ Χαϊτζόντο στο μικρόφωνο ε, Και σήμερα είπαμε έτσι Να πούμε μερικά πραγματάκια Για να ηρεμίσει λίγο και ο κόσμος νομίζω τα έχετε δει τα πράγματα λίγο πολύ πιο σοβαρά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε αμέτωχοι εσείς νομίζετε ότι ο κόσμος ε, θα πρέπει να βγει στον δρόμο να πάει να επαναστατήσει ναι και εγώ το πιστεύω αυτό αλλά πάντα οι Έλληνες ξέρεις, είμαστε τη τελευταία στιγμή βάλε από την εκδρομή σου την εκδρομή θα την ετοιμάσει τελευταία στιγμή λοιπόν τώρα α, όσον αφορά για τον ΝΑΤΟ, τον Νάτο έχει σοβαρό πρόβλημα τον Νάτο έχει σοβαρό πρόβλημα γιατί όπως σας είπα και από το χάρτη του αυτή τη στιγμή έχει τον Ποσειδώνα σε ακριβέστατη αντίθεση με τον Κρόνο, ο Ποσειδώνας είναι κυβερνήτης του Πέμπτου και ο χρόνος είναι του Τρίτου και δουλεύει όλο αυτό στον άξονα Τετάρτου Δεκάτου που δείχνει το πρόβλημα που έχει, η παθογένεια η οποία υπάρχει ε, στην συμμαχιά. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα μεμέτια του φίλους μας. Οι Τούρκοι για να ξέρετε, και σας το λέω με τα λόγου γιατί γιατί. κάτι έχω δει και εγώ. Έχουν αυτή τη στιγμή τον ουρανό πάνω στο χείρονα, με τον ουρανό να μπαίνει στον εντέκατο δηλαδή φεύγει από το 10ο που του έδωσε, όσα του έδωσε, μπαίνει στον εντέκατο και θα κάνει ουρανό αντίθεση με ερμή. Ερ ερ ο αντίθεση με Κρόνο ο Ερμής είναι κυβερνήτης του 12ου, η κρυφή εχθρή ενώ ο Κρόνος κυβερνήτης του μου, η φανερή εχθρή νομίζω με αυτά που ξέρω λιγάκι ε, ότι θα το πιούνει άσχημα οι Τούρκοι. και το αποτέλεσμα που θα είναι Ήδη εμείς δεν το ξέρουμε γιατί τα, τα κανάλια αυτά τα άθλαιδα τηλεβίσια δεν το, το παίζουνε. Αν μπείτε και ψάξετε 1300 ξενοδοχεία στα παράκτια της Μικράς Ασίας έχουν βάλει πολιτήριο. Ε, η Αθηνά λέει, θα διαλυθεί ή θα διαμεληστεί νομίζω ότι θα διαμεληστεί αυτά απλά πρέπει να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ε, χρειάζεται λίγο να είμαστε υπομονετικοί αντιλαμβάνομαι το ότι ε, Πολύ έτσι αγωνιάτη γιατί έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας, έχουμε προβλήματα με τα παιδιά μας, αγωνιάμε για το μέλλον τους, όλα αυτά εγώ τα καταλαβαίνω και τα βρίσκω πάρα πολύ σωστά και δίκαια. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι ε, χρειαζόμαστε υπομονή. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα τη μια στιγμή στην άλλη. Η Ρένα λέει έχουν βάλει πολιτήριο λόγω του κλείσματος από τη Ρωσία. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ανα, αναλογίζομαι όμως και προσπαθώ να βρω ποιοι από όλους αυτούς που μας κυβέρνησαν ήταν Έλληνες. Σωστοί για το μόνο πράγμα που πρέπει να ακριθεί αυτός ο καψερός ο Τσίπρας είναι για τις μαλακίες που είπε εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος και σας το λέω αστρολογικά πάντα ωραία και θα με δικαιώσει κάποια στιγμή η ιστορία μετά από 5-7-10 χρόνια ότι του κάνανε τέτοιο κλείσμα που δεν μπορούσε να, να κάνει πίσω ε, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα που λένε, βγήκε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Αστρία και μια. Έτσι όπω τον είδα, πρέπει να τον έχει αρπάξει στην οίκονοκα, ποιο φορέ σίγουρα. Ε, που λένε να κλείσουμε τα σύνορα. Εάν κλείσουν τα σύνορα, ωραία, ε, θα γίνει χαμούς, θα έχουμε... Ε, Θα έχουμε τρομερά τέτοια Και εκεί θα αναλάβουν κάποιες άλλες δυνάμεις Να παίξουν αυτό το ρόλο ε, Αγαπητέο ναι Πρέπει να είσαι και λίγο αμόρφωτος Ότι καταλαβαίνω Γιατί η λέξη δεν υφίσταται Λοιπόν, λοιπόν. εκτό αν μπήκε να τρωλάει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εκτό αν σε τσούζει, αν σε τσούζει, και έχει θέμα, σου ζητάω συγγνώμη, εντάξει, στο κάτω-κάτω δεν μπαίνει και στον πάτο μα, λοιπόν, πάμε να δούμε ότι καταρχήν πρέπει να προετοιμαστείτε. Πάμε για εκλογέ. Αυτό που πάνε να προετοιμάσουν. Το, το σύμφωνο πολιτικής συμβίωση, δηλαδή η οικουμενική κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο Εύαν ρωτάει η αστρολογία, λέει ότι μάλλον θα κλείσει τα σύνορα, έτσι. Εύαν, οτιδήποτε έχει σχέση με σύνορο να ξέρεις, είναι θέμα... Είναι θέμα κρόνου. Ε, για μένα ε, η έκλειψη του Μαρτίου και μετά ε, σηματοδοτεί εξέλιξεις, ε, κατά τη γνώμη μου, πολύ περίεργε. Και νομίζω ότι του Τσίπρα το μόνο πράγμα που δεν του έχουν συμφωνήσει. εμείς δεν του συγχωρήσαμε εντάξει στις μαλακές που έλεγε, αλλά αυτή είναι το ότι τους χάλασε τη μοιρασιά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να ξέρετε, όταν θα γίνουν οι εκλογές, ε, επειδή υπάρχουν πολλοί αστρολόγοι έτσι, Σοβαρή, Εγώ τα δείγματα γραφή τα έχω δείξει. Ε, θα αφήσω τους συνάδελφους να πούνε τη γνώμη τους, να μην τους παίρνω και τη δόξα. Και το τελευταίο Σάββατο, πριν την Κυριακή των εκλογών θα πούμε τα δικά μας αποτελέσματα, το δικό μας αλμπέντο exit poll. Ε... Να δούμε ποιος θα πιάσει καλύτερα. Πάντως να ξέρετε έτσι, να προειδοποιήσω ότι οι εκλογές αυτές δεν θα είναι πολύ εύκολες. Ε, τώρα, αν δεν τους αρέσει κάποιον όνει η εκπομπή, παιδιά, το διαδίκτυο είναι γεμάτο. Μπορεί να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Ο Πάιλοτ λέει θα ξεπεράσει το 50%. Κοίταξε να δεις. Αν ε, οι εκλογές γίνουν μέσα στον Μάρτιο με Απρίλιο ε, δεν θα είναι πάνω από 50% γιατί ο κόσμος θα δείξει πολύ ιδιαίτερη ε, προσήλωση. Τι οροσκόπιο είναι αυτό βρε που έχει η χώρα μας έξι χρόνια σφαλιάρες ανάσα δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε. Εντάξει. Σιγά. Ε, πάμε λίγο σε τραγουδάκι, πάμε λίγο σε τραγουδάκι να σας βάλω λίγο έτσι κάτι διαφορετικό. Ε, πάμε λίγο σε κάτι διαφορετικό, έτσι λίγο πιο δυνατό. What's up? Ακούτε το 14 και την εκπομπή «Η νύχτα είναι εξαιρετικά» Τελικά μάλλον <κοί> είχα απόλυτο δίκιο που έλεγα να τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα α, α, Έχει πάρα πολύ κόσμο Κοντεύουμε να φτάσουμε τα επίπεδα της α, εκπομπής του Σαββάτου Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι προφανώς ε, σας αρέσει η εκπομπή, ελπίζω να αποκομάτε, να αποκομίζετε κάποια πράγματα ε, λυπάμε που σε όλους δεν μπορώ να είμαι αρεστός και βέβαια. Ε, ε, Λοιπόν, καληνύχτα στον Αλέξανδρο. Ε, δεν μας λέει και κάτι ο Κάρλ. Ε, άμα δεν σ' αρέσει, δε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Ε, τι θες να σου πω, να βάλω τη γιάλα και να αρχίζω να λέω. Έχεις δει καμιά άλλη εκπομπή να λέει τόσο πολύ πραγματά. Κοίτα, ο Άλεξ λέει κάθε μέρα, δεν γίνεται. Είναι μια σκέψη. Ε, δεν το έχω δει στέφανε του Άσαντ το χάρτη, αλλά νομίζω ότι ο βλαντίμιρος για να έχει δώσει τέτοιο αγώνα υπέρ του Άσαντ, οπωσδήποτε δεν τον έδωσε για να φύγει. Για να... Μιλάμε <coughs> ε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ε, τώρα από και πέρα πάμε να δούμε ε, τι παίζει τρεις φορές την εβδομάδα και μετά στο σεισμανόγλιο λοιπόν κοίταξε να δεις υπάρχει μια σκέψη θα τη συζητήσω και ε, ε, κάποια στιγμή ε, επειδή σε λίγο καιρό θα έχω και πιο ελεύθερο χρόνο θεωρητικά πάντα τελειώνω κάποια project που πρέπει ε, ίσως κάνουμε και κάτι άλλο ή να καταργήσουμε αυτό να βάλουμε. θα δούμε θα δούμε ε, Εν πάση περιπτώσει όμως ε, αυτές οι δύο φορές που είμαστε ο σερβερ είναι γιαμάτος αυτό με γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση Λοιπόν. Bon. Ε, Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα πράγματα. Ψάχνω λίγο να αλλιεύσω καμιά είδηση στο διαδίκτυο. Ε, η Γερμανία λέει πιέσε τη Ρωσία και το καθεστώ του Μπασάρα Λάσαν να μειώσουν τις επιθέσεις γύρω από το Χαλέπι, ενώ η Ρωσία ανταπάτησε ότι απειλεί για την ειρήνη προκριτική στάση της Ρωσία. λοιπόν οπότε βλέπουμε τα πράγματα αρχίζουν και ε, εμπλε, ζορίζουν αρκετά <coughs> η Τουρκία λέει θα ανταποδώσει αποφασιστικά το χτύπημα ε, οπότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα υπάρχει πιθανότητα τι λέει, Πάντω από Δευτέρα μεσάω όταν είναι μεγάλη απόσταση. <laughs> <laughs> τι λέει, Τι <τύψα. laughs> <laughs> τώρα πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα παρακάτω τι πέσαι. Αυτή τη στιγμή ε, <coughs> <coughs> τα πράγματα είναι πάρα πολύ περιεργικά. Ε, ρωτάει ο One. E1, ξέρω, που Υπάρχει πιθανότητα για διπλές εκλογές στην Άνοιξη. Τι εννοείς διπλές εκλογές. Ξήγεσέ το μου για να το καταλάβω. Ε... Ο Στέφανος έχει μια πολύ ωραία α, σκέψη. Λέει βλέπω η Αγγλία να αρχίζει να τα βρίσκει με τη Ρωσία και να φάει πούλη με η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Κοίταξε άδες, οι Άγγλοι ανέκαθαν δεν νιώθουσαν ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα υπήρχε προχθές η προχτέρεις όταν δεν κάνω λάθος, μία δήλωση του Ντέιβιτ Κάμερον που είπε ότι στην Μέρκελ δεν σας κερδίσαμε σε δύο παγκοσμίους πολέμους για να μας κάνετε εσείς κουμάντο. είναι <laughs> πολύ σημαντικό. Ε, ο Κάμερον όντω την είπε χόρντα, στη Μέρκελ... Τώρα από εκεί και πέρα Τι θα κάνουμε με το βήχα μας βεκάρε 1,5 κουρκουμάς, παιδιά κουρκουμάς Κουρκουμάς με μέλι σε ζεστό νερό Αλλά θα στη συντάγη Κάρου η έκλειψη 9 Μάρτη είναι τετράγωνο με τη σελήνη και αντίθεση με τον βόρειο δεσμό Σε ποιον θα μπούμε αντίο <χω> Πες να την πούμε και στην ίδια την κυβέρνηση Λοιπόν πάμε σιγά σιγά βάλτε και κάνα ερώτημα Παιδιά τα ερωτήματα όμως να είναι ε, με βάση τη Σε διάστημα 25-30 ημερών δύο βουλευτικές εκλογές Λόγω πολύς σε μικρά κόμματα ε, Όχι φίλε δεν βλέπω κάτι τέτοιο Ότι θα μπορούσαν να συμβούν επαναληπτικέ εκλογές Γιατί δεν βγαίνει η νόημα Ναι γιατί προσέχτε λίγο να καταλάβετε λίγο τώρα αυτή τη στιγμή και το ε, ε, σκηνικό. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει καταρχήν να πιάσει το 28% που έπιασε στις πρώτες εκλόγες. Ξεκινάμε από εκεί. Ούτε βεβαίως ο Τσίπρας. Ναι, Μαρία, το είπαμε αυτό για τι Το είπαμε. Ε, μάλιστα, ο Τσίπρας δεν θα μπορέσει να το ξαναπιάσει αυτό το 36. Εντάξει, δεν υπάρχει. Οπότε οι μεταβλητέ αρχίζουν και αναπτύσσονται. Γιατί ο ποτάμις αρχίζει και εξαϊλώνεται. Το κουκουέρ. Αυτό που λέει ο Γιάννης ο φίλος που λέει ότι θα αναπτύξει πολύ τη δυναμική του εγώ δεν το βλέπω αλλά εν πάση περιπτώσει θα τη σεβαστώ την ε... τύπο, την άποψή του και πλέον με ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο Πάμε τώρα μία κόμπλα περίεργη μεταξύ του Νικολόπουλου που εντάξει αμεληταία ποσότητα και του Καρατζαφέρη ο οποίος έχει εύνοια για την Ελιοντάρη με το Ξώτη αεροσκόπο από τη θυμά, μικρή άρη, πάντως με το εξώτερο, νομίζω. Ωραία. Α, ο Πάιλοτ λέει ποιος αστρολογικός δείχτης δείχνει την αποχή της εκλογής. Κοίταξε να δεις. αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα ε, και όταν έχουμε ωραία ερωτήματα τα απαντάμε βασικά το πρώτο πράγμα που κοιτάμε στις εκλογές είναι ο δίκτης που λέμε είναι ο βόλειος δεσμός αλλά είναι και η Σελήνη. αυτό θα μας δείξει το με τι διάθεση και κατά πόσο βέβαια αν θέλεις ο κόσμος θα οδηγηθεί προ τα εκεί πέρα. Ε, ρε φίλε, μα έχει πίξει τα αρχή. Να μην πω τώρα, σου είπα ότι δεν βγάζει εμπλοκή να μην, και καλά. Λοιπόν. Επίσης, για τις εκλογές, για να ξέρετε, εντάξει, αυτό το λέω τώρα σε κάποιους που έχουν να κάνουν... Ε... Ταύρος ο Καρατζαφέρης. Τι λέτε, φίλα, αφού είναι 14 Αυγούστου Πώς είναι τάβρο. Λοιπόν, ε, κοιτάτε καταρχήν τον άξονα ουρανού, ποσά εντωνήσουν σελήνη που δείχνει πώς θα πάνε τα, αυτά που λέμε τα εκλογικά σποτ, όχι τα hot stop. Ο Γρηγόρης έχει την απάντηση, είναι σωστός, για τον καρατζαφέρι. Λοιπόν, ε, κοιτάτε αυτό, κοιτάτε οπωσδήποτε τον το σε, τη σελήνη θα κοιτάξουμε ε, καλησπέρα στη Θανία και θα κοιτάξουμε επίσης και τον ε, και τον βόρειο δεσμό οπότε ε, αυτό θα μας δείξουν το χρώμα θα βάλουμε και την εξίσωση την οποία προείπα και εκεί θα έχουμε μια πλήρη και σαφή εικόνα του εκλογικού σώματος, με τι διαθέσεις πάει, πώς θα πάει και αν θα πάει τελικά ε, στην κάλπη. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να ξέρουμε ε, είναι ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό δύσκολα θα έχουμε ε, κυβέρνηση. Λοιπόν και αναγκαστικά ε, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και καμία άσκηση. Λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα. Ε, νομίζω ότι κάποιο με ρώτησε λίγο για το χρηματιστήριο το χρηματιστήριο, παιδιά, τα έχουμε γράψει από πέρσι ε, Την επανάληψη την εκπομπής μάλλον θα τη βάλει λογικά μετά από κάνα δεκάλεπτα αν δεν έχει τίποτα ο, ο Χόρχε, μου νιώθει. Μαρία λέει κάτω σε Αμερική πιο πιστεύεις έχει πιθανότητες να βγει αν και όλοι είναι χάλια. Κοιτάξτε άδεξα, δεν το έχω δει. Πολύ ευχαρίστος όμως να το δω, είναι ωραία ερώτηση. Ε, μπορούμε να τα κάνουμε, ναι, μόνοι μας, okay. Λοιπόν η Ελλάρνια λέει εμείς βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει γενικώ καλά με τα διεθνή θέματα και για εμάς με τους συγγένεις που έχουμε πάμε το καθαρικό στο χειρότερο αστρολογικά εσύ βλέπεις να βγαίνουμε κερδισμένοι ή χαμένοι. Ελλάδια, έχω πει ε, ε, ότι θα βγούμε κερδισμένοι από την ολή κατάσταση. Ε, λοιπόν, ο ουρανός ζεύσεις, ο ήλιος βάζω pilot. The pilot person, δεν κρίνα καμβλεσμένο. Ναι, πάνω κάτω αυτό είναι λείπη κομμάτι από την ερμηνεία αλλά πάνω κάτω είναι αυτό. Ε, Φρέ, Καλ, τι εννοείς καμιά άσχημη, λέγεται ολοκληρωμένα. Τι εννοώ καμιά άσχημη, μην τύχει καμιά Στράβει. πάση περιπτώσει Πάμε λίγο για να δούμε για τις εκλογές. Ε, οι εκλογές είναι μία περίοδος, πέφτουν σε μία περίοδο που η Ελλάδα ψάχνει να βρει πατήματα και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να τα λέμε ευθύς εξ αρχής. Μη συνδέετε την ανάπτυξη με την πολιτική σταθερότητα. Μη συνδέετε τα α, επαγγελματικά σας με το αν θα πέσει ο Τσίπρας ή αν θα ανέβει ο Κούλης μακριά από μας ή οτιδήποτε άλλο. Το σύμπαν, σας έχω πει, έχει διαφορετική διαφορετικό τρόπο σκέψης. Mm -hmm. Πραξικόπημα, πραξικόπημα, δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάποια στιγμή ότι θα χρειαστεί επέμβαση ε, ε, του στράτου, παίζει. Ο ΝΕ λέει, φανταστείτε μια χώρα να έχει δύο κυβερνήσεις. Δεν είναι πρωτο, πρωτοποριακό αυτό, έχει συμβεί με την κυβέρνηση του Βούνου και την κυβέρνηση της Κρήτης. Οπότε... Θα πρέπει... Ε, τι πιθανότητα έχει να βγαίνει ο κουλή. <χω> για να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνηση <χω> Δεν το πολύ βλέπω. Δεν το να δούμε αν είναι σωστή η ημερομηνία του, του συντρόφου του γιου του μου. Λοιπόν, οπότε μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάρο τη εκπομπής. Ε, πάμε να δούμε λίγο Ψάχνω εγώ να δω πού γράφεται κάποιοι ότι έδωσε εντολή ε, για ντου. Δεν έχω βρει κάτι τέτοιο. Το λέει μια πρόταση γιατί δεν γίνεται ένα ακόμα αστρολόγο να μπει στη Βουλή συμβουλευτικό έργο παγκόσμια πρωτοτυπία, οι κυνηγοί τι προσφέρουν δηλαδή. να δει. Ε, εμείς είμαστε λίγο προβληματικοί με σημειοφόρο εμένα. Λοιπόν, οπότε ε, δεν θα τα βρίσκουμε. Η Ελλάνια λέει πότε βλέπεις ανάκαμψη Ελλάνια μου. Έχω γράψει εδώ και χρόνια το 21, 12 15 θα αρχίσει η ανάπτυξη ήδη περιμένουμε από τον τουρισμό που είναι και η ατομόμηχανή της οικονομίας να δώσει πολύ δυνατά νούμερα και η τελευταία που κάναμε τη μελέτη για το 2016 είπαμε πως η ανάπτυξη λογικά θα έρθει το από 21 πέμπτου του παρόντος έτους ε, Δουλειές πότε θα βρούμε ε, Σωστό για αυτό Λοιπόν, πάμε λίγο να α, βάλουμε ένα τραγουδάκι. Ε, ναι, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. την εκπομπή ε, «Η νύχτα είναι εξελογιάστρα στο μικρόφωνο είναι ο Καρχέτσοδικερ και ε, έχουμε εδώ πέρα μου στείλανε τώρα ένα mail που οι το Ίσεις έκανε ένα χτύπημα μέσα στη Ρωσία με παγιδευμένο αυτοκίνητο και ανέλαβε την ε, την ευθύνη. Λοιπόν, η εντολή που κατοικούν Τουρκία να φύγουν ε, υφίσταται σήμερα τα μεσάνυχτα λίγη το. Δηλαδή, 15 το δεκάτου στι 12 η ώρα, λύγη το φύγει τελεσίγραφο η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έρθει από παραοικονομία αλλά θρεμπόρει εκμετάλλευση μεταναστών, έγκλημα διαπλοκή εντάξει δεν είμαστε και συγκελιά ρε φίλε ε, τι ε, έχουμε <laughs> <coughs> σήμερα εντάξει το νιώθεμε λίγο ελικό, αλλά είμαι κοκαλό Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει και πάμε να δούμε λίγο έναν χάρτη ο οποίος ε, αξίζει λίγο να το συζητήσουμε και δεν είναι άλλος από αυτός της Ελλάδας. Ελλάδα, πολύ χρησιμοποιείται το χάρτη του 1830. Δεν ξέρω κατά πως είναι σωστό γιατί αναπτύσσεται μια ευρεία αντιπαράθεση για το πιο χάρτης είναι σωστός και πιο όχι με ποια ώρα, τι ώρα ο σκόπο και ούτου καθεξής ενώ λειτουργώντας ε, ε, πιο έξυμνα, θα πηγαίναμε στο χάρτη του 1974. Το 1974 έχει μια ιδιοωρομορφία την οποία πρέπει να την πούμε. Ε, μεταξύ που ήρθε ο, έτσι, ο Βαραμαλής και τη υπογραφή έχουμε μια διαφορά στην ώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να δουλέψεις, να έχεις βγάλει οροσκόπο και να δίνεις και, μάλιστα, πρόβλεψη σωστή ε... για τον Να το λέει ο Πάιλοτ τι ώρα χρησιμοποιείς, ένα λεπτό αδερφέ, ένα λεπτό να σου πω. Είναι 24 Αυγούστου το 49, 11 και 42 το πρωί με ώρα ζώνη CDT συν 4 στην Washington DC, είναι District Columbia. Ε, Τον το, έδωσα την ημερομηνία στον αέρα, δεν χρειάζεται. Ε, με μένα, προσωπικά εγώ μάλλον, είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω ανθρώπους που θέλουν έτσι το και μόνοι τους έτσι να την ψάξουν λίγο με την αστρολογία δεν έχω αρνηθεί σε κανένα βοήθεια και ούτε πρόκειται οπότε μη μάσατε συνεχίζουμε Α, επίσης, όσοι θέλετε για προσωπική συνεδρία στα τηλέφωνα του σταθμού πάτε εκεί που λέει contact us στο info στο infopapaki.albento14.com και αφήστε στοιχεία όνομα τηλέφωνο και θα επικοινωνήσω μαζί σας. Ο Στέφανος λέει καλ, κοίτα την υγεία σου. Εντάξει μια κανέμα, φίλε μας σας. Απλά λίγο κούραση γιατί πατήσαμε και τα 42 πάντα. Δεν είμαστε λικόπουλα όπως είμασταν παλιά. Λοιπόν, όπως σας έλεγα στο χάρτη τη Μεταπολίτευση, έχουμε αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε τον οροσκόπο στη 16η σχεδόν μοίρα α, του μ, καρκίνου. Από διέλευση διακρίνουμε πώς ο ποσειδώνας, ο Πλούτονα, συγγνώμη, μπή, έχει μπει στον 7ο και κάνει αντίθεση με τον οροσκόπο. Ηταν απόλυτα φυσιολογικό να μην περάσουμε καλά και να μην περνάμε καλά. Ο ουρανό σε τρίγωνο με κάνει με τον βόρειο έφερε αυτά που έφερε. Ε, οι όψει οποίε έχουμε ε, επειδή ο ουρανό ε, θα πάει να κάνει σύνοδο με τον χείρον αλλά και τρίγωνο με τον. Άρη, αλλά κυρίως ο Ποσειδώνας ο κυβερνήτης του Δεκάτου θα έρθει σε τρίγωνο με τον Ερμή τον κυβερνήτη του Δεκάτου μπορεί ε, αυτούς που του θεωρούμε σαν λαό ότι έχουμε τελειώσει ε, και όλοι μας λένε ε, και όλοι θα μας λένε Πό, και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και... Τι κάνετε όλο αυτό τον καιρό Η Ελλάδα να ξέρετε με τις όψεις Ο έχει με ποσιδόνα τρίγωνο μέρμη Μπορεί να βγει Από πίσω σου ε, Της Τουρκίας και να της κάνει μεγάλη ζημιά Γιατί θα έχουμε και άρι, ε, συγγνώμη, ουρανό σύνοδο με Χείρονα και θα κάνουμε εν συνεχεία Άρη, ουρανό τρίγωνο με Άρη. Δηλαδή, απλά με τον Ποσειδώνα τρίγωνο με Ερμή δεν το έχω αυτό και το λέω επειδή ο Ποσειδώνας είναι και του δεκάτου και ε, Ε, ο Ερμής είναι το 12 του μπορεί να βγάλει κάποια μυστική συμφωνία και να ενεργοποιήσει ε, τεράστια προβλήματα για αυτούς. Καλησπέρα Καλ, επί και τραγουδία κατά τον Αγερόπουλο έχεις αντιληφθεί κάτι πέραν του ελικοπτέρου ε, παιδιά δεν έχω δει κάτι τέτοιο Λοιπόν, το χάρτη του Πούτί έχει πει ότι ο Πουλούτονας στην 22η μοίρα είναι συμβολικός δυνάμες του. Τόσο συμβολική είναι η 22η μοίρα του Ζωδιάκου. Ναι, γιατί η 22η μοίρα του Ζωδιάκου είναι μοίρα, δεν καλή μοίρα. Έχει τη σελήνη στις 2.55 στον 8ο οίκο στους διδύμους που η σελήνη στη δεύτερη μοίρα είναι η μοίρα της υπέρτατης ισχύω και έχει και τον ουρανό στη 18η μοίρα του καρκίνου. Η 18η μοίρα είναι του κακού και είναι στον ένα το οίκο που έχει να κάνει με τους αλλοδαπού ή τους αλλοθρησκούς. Γι' αυτό και ο Πούτιν την έχει δει λίγο σταυροφόρο και θα τους ανοίξει λίγο τα, τις βαλβίδες από πίσω για να αερίζονται καλύτερα. Επίσης ε, ας μην ξεχνάμε ότι από το καλοκαίρι ο Δίας περνάει στον τέταρτο ε, της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, και νομίζω ότι θα δώσει... Ε, ο Πούτιν λέει μέχρι στιγμής είναι μόνο απειλές. Την πράξη θα περάσει. <laughs> Για τον Πούτιν μιλάμε. Ο Πούτιν είναι serial killer φίλε, δεν μας άγυμα, αυτά. Μόλι του δώσουν από τα υπόγεια τη Καγκεμπέτα ο πράσινο φω, θα βρει δίπλα σου τον το εξολοθευτή νούμερο 3. Και αυτό είναι που τον κάνει. Ε, όταν λες ότι 18 η 18η μοίρα είναι η μοίρα του κακού, παιδιά, δεν μπορούμε τώρα μέσα από το τσάτ να κάνουμε διάλεξη. Ποια είναι η 18η μοίρα, και να αρχίζει ο άλλο να μου λέει: Έχει ο γιο μου στην 22η και η κόρη μου σε αυτό τα έχω πει στον αέρα υπάρχουν μέσα στο blog μπείτε στο astrolabor.blogspot.com και τι θα γίνει με την αδειοδότηση των καναλιών κοίταξε να δεις με την αδειοδότηση των καναλιών θα έχει θα υπάρξει πρόβλημα και νομίζω θα είναι η απαρχή στο να παίξει πάρα πολύ δυνατά το Ιντερνετικό στοιχείο. Έχεις τα υπάρχει κόσμος παιδιά που βλέπω ακόμα τηλεόραση. Τι να πω και νομίζω τώρα κάπου διάβασα ότι θα παίξει και θέμα με το ε, θα παίξει θέμα με το... και με τα ρα... ραδιόφωνα. Ενώ εμείς Αλμπέντα 14, Κλάιν Μάιν, δεν θα τίποτα, θα τα λέμε και αν στεναχωρούμε κάποιους, ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι η σωστή ενημέρωση αυτών που μας ακούνε. Ε, ο Γιάννης λέει το Μάρτη επίκειται το κράκ των μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα αδερφέ, ήδη έχει... Ο Πούτιν έχει τον Σπίκα στον ε, τον Ερμή, κυβερνή τον Δεκάτου και έχει τον ουρανό του. Ε, η συναστρία του είναι λίγο περίεργη. Την έχω κάνει αν μπει στο, στο αστόλο μία Υπάρχει η στροφή της Ελλάδος προς τη Ρωσία άρθρο που έχει τη συναστρία τόσο του Πούτιν όσο και της Ελλάδος με τη Ρωσία. Ε, ναι μου λέει διαβάζω ότι η Ρωσία διέταξε την άμεση εκένωση της Τουρκίας από ε, ναι αυτό είναι αλήθεια ε, το διάβασα και εγώ και νομίζω ότι ε, πλέον έχουμε μπει σε ένα μονόδρομο δεχειά δηλαδή. είναι σε μονόδρομο το κούρε να τον καταθέσω Στέφανε το έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει από αυτή την εκπομπή αλλά όχι από αυτήν, από του Σαββατού, αλλά εν πάση ε, Κύριε Κάρλο, ο Βασιλιά θα ιδρύσει νέο κόμμα αρχέ Μαΐου. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Νομίζω όμως ότι εάν δεν είναι αυτός ο θα είναι ε, μέσα από τα ηγητικά στελέχη κάποια από τα παιδιά του. Κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε τη γνώμη ο διάδοχος Παύλο έχει σαφέστατα καλύτερα. Uh, οροσκόπιο από τον Νικόλαο αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη ε, ο Εύα αν τα λέει σωστά mm. λοιπόν σήμερα παιδιά uh, ο Στέφανος έχει δίκιο βασιλεύς δεν είναι ιδρυκό μας σωστό ωστόσο δεν αποκλείεται να βρίσκεται πίσω από ομάδα να το ξέρετε αυτό ούτε ουδείς εκ των πριγκύπων δεν έχουν το δικαίωμα τώρα αυτό είναι μια νομική ε, νομική άποψη και από τη στιγμή που έχει παρέλθει ε, το θέμα της ε, βασιλευωμένης δημοκρατίας ε, παίζεις λίγο διαφορετικά από εκεί και πέρα. Ε, αυτό που θέλω να πω, Βαλτάκο. Ναι. Ε, για το διάδοχο φίλο που έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά λόγια, δεν έχω το χάρτη του να σα πω. Ε, Στέφανε, τώρα αυτό που γράφει είναι πάρα πολύ ωραίο. Που λέει ότι πρέπει να λάβουν επώνυμο ρε, παιδιά δηλαδή, γιατί ε, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι χωρίς επώνυμο ή να είναι χωρίς έγγραφα. Δηλαδή, τι περισσότερο έχει. Εδώ δίνουμε υπηκότητα, ηθαγένεια, δηλαδή για όνομα δυνατό, του, του Θεού, σε αυτού που έρχονται από το Πακιστάν και δε δίνει έναν άνθρωπο που μπαππούς του είχε απελευθερώσει όλη τη Μακεδονία που σου είχε φέρει χρυσό μετάλλιο, δηλαδή εάν ο βασιλιάς είχε φέρει το χρυσό μετάλλιο στο σήμερα <laughs> εντάξει δεν το συζητάμε, θα ήταν φύρμα μεγάλη λοιπόν Λοιπόν, νομίζω ότι η Ρένα καταρχήν έφερα από την παρέα των γενέθλειων όπως έχει γενέθλια χιλιόχρονος καταρχήν. Νομίζω ο Γιώργος θα τη βάλει την... πώς τη λένε, την εκπομπή μετά από αυτό, μετά από κάνα δεκάλεπτο που θα... μετά το πέρας εκπομπής, οπότε εμείς τεναχωριέστε. Ε... Ε, κοίταξα να το βίντεο με το security τώρα. Μαλακία του security, εντάξει. Ε, Πώ τη λένε, οι security είναι και λίγο κομπλέξε τώρα. Δηλαδή, τι ώρα τελειώνω, <laughs> 12. Λοιπόν, Λίζα λοιπόν, τώρα. Από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θα έχουμε μπόλικες δημόσει. Ε, πάνε να γίνουν κάποιες ε, περίεργες έτσι, επαφές... λέει η μαμά του Παύλου δεν πρήγησε στην κόρη της με μυθικά ποσά και πλακώθηκε με το καραμαλή Παιδιά μη διαβάζετε πολύ ρεπούση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε να δούμε γιατί να ξέρετε υπήρχε μία πρόταση του Λαπαβίτσα που έλεγε να ψάξουν να βρουν όλα τα πόθεν έσχες των πολιτικών από το 1974 και μετά. Ε, δεν πήρε καμία ψήφο. <laughs> Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, εάν ε, θεωρείτε εσείς ότι οι βασιλείς ζημιώσανε τη χώρα, οι βασιλείς δεν ζημιώσανε τη χώρα, δυστυχώς η ευτυχώ η αλήθεια είναι αυτή. Αυτοί που ζημιώσανε τη χώρα λέγονται Παπανδρέου, Μητσοτάκιδε, Καραμαλίδε. Λοιπόν, αυτοί οι τρει κάνανε. Δηλαδή, χρεώνεται, ας πούμε, στη Χούντα, τη Γιάρο και τη Μακρόνισο, όταν. Ε, τη Γιάρο και τη Μακρόνισο τη θέσπισε ο Παπαδρέο, ο γέρος τη Δημοκρατία. Χρεώνεται την Κύπρο στην. Ε, χρεώνεται την Κύπρο στη Χούντα, όταν η Χούντα ήταν φυλακισμένη από το 1973 ήταν στην ΚΕΑ, στην Τζιά. Την ανέλαβε ο Ιωαννίδης μετά, άλλο πράγμα. Λοιπόν, ο Παρβάτης λέει και η Βασιλής ήταν ο άλλα έλα τώρα, ο αναμάρτητος φίλες πρώτος στο λύθο δάλεττο. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, ε, του είπαμε, δηλαδή τους Ποπανδρέου, ποιου είπαμε, Μητσοτάκη είπαμε και Καραμαλίδευ, τι άλλο. Α, και τα χειρότερα τα έκανε ο σωστός. Σωστό, σωστός. Σωστή η Κάτερίνα. Λοιπόν, ε, βλέπω ότι έχω μερικούς που είναι και ψαγμένοι ιστορικά και αυτό είναι πολύ καλό. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο. Ζεύεσαι στη Κουστέψαμε, ακούμε Αλμπέντο 14. Ο Παρβάτη λέει: Θέλω να ακούσω τον εθνικό ύμνο, το εθνικό σταρφητά. Δηλαδή με αυτά τα πράγματα, αρέσει να μην μπέζει, γάμω, την μου. Λοιπόν, πάμε. Ε, καταρχήν θέλω να σα ευχαριστήσω. Είναι συγκινητική η παρουσία σα. Ούτε εγώ ούτε ο Γιώργος ο Καρποδίνης Περιμέναμε ότι ε, Θα μπορούσε Μια εκπομπή τέτοια Με τέτοια θεματολογία Να έχει τόσο πολύ κόσμο Σε τέτοια ώρα ε, Ο Πάλι ελεύθερο για το κίνημα Βαρουφάκη Που πλέον έχει ακριβή ώρα Στις τι προβλέπετε Σάββατο 8:00 η ώρα Στην εκπομπή Φουλ του Άστρου θα τα πούμε όλα ε, το άκυρο λέει ο Γιάννης είναι μια σωστή άποψη όχι Γιάννη μου έτσι τελείως φιλικά θα σου πω ένα ρητό που λέει ότι όποιος δεν συντελεί στη λύση ενός προβλήματος αποτελεί μέρος του προβλήματος αυτό ήθελα να πω νομίζω Ε, νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά σήμερα ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν έτσι πολύ φορμαρισμένος αλλά ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος ε, παιδιά μην τρολάνετε μην βρίζετε μέσα στο τσάτσα πολύ ε, λοιπόν το Σάββατο θα είναι κοντά ε, να δούμε, ελπίζω να μην μας κάνει καμιά νύλα βλαδίμηρος και χρειαστεί να έχουμε έκτακτες εκπομπές και τέτοια. Ε, σας ευχαριστώ α, για τη συγκινητική παρουσία. Η εκπομπή για όσους ενδιαφέρονται θα παιχτεί μετά από 5-6 λεπτά. Αφού μπει στον υπολογιστή σε επανάληψη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σα βράδυ.